Καλή σα ημέρα κυρίε μου και κύριοι. Μουσική καλώς ήρθατε στους 101,5 στο ράδιο ΑΡΤΑ, FM και στέρεο. Κυρίε μου και κύριοι, καλημέρα στην Κοζάνη μέσω του ραδιοφώνου ΑΕΤΟΣ, e. Κώστας Γιώνη, Σαρώνη Καλημέρα στην Κύπρο μέσω του ραδιοφώνου RTFM του Νίκο Αμάραντου. Καλημέρα σε όλου τους φιλούς που είναι συνδεδεμένοι μέσω ιερού Ιντερνεδίου. Καλημέρα, <Καλημέρα> σε όλο τον κόσμο. <Καλημένα> Είμαι ο Γιάννης Λαζάρου. Αν θέλετε να μας πείτε κάτι, ακόμα και να κάνουμε κουλουτούμπις. κουλουτούμπη 2681-4060. Ya and... τα όλα τώρα; Albania e voti votia pora e να το πάρουμε λίγο ya το μεγάλο βιβλίο της ιστορίας της Ελλάδας που τελειωμό δεν έχει Νέες σελίδε δόξες γράφονται με χρυσά γράμματα Από Έλληνες Ήρωες οι, οποίες, οι οποίοι δρούν ανάμεσά μας κυρία μου και κύριοι Όχι δεν είναι η Elohim δεν είναι η Νεφελίν που λέει ο άλλος είναι παράδειγμα ο Βενιζέλος Είχαμε τον νικηταρά τον Τουρκοφάγο Τώρα έχουμε τον Μπένι τον Τουρκοφάγο <ΣΣΣ> Στέλνει υποβρύχιο και φρεγάτα Στην Ανατολική Μεσόγειο Να σκιάξει τους Τούρκους Και ξαφνικά θα βγει και θα τους κάνει Μπουκ Και οι Τούρκοι θα κόψουν πέρα λέμε τώρα Θα φοβηθούν <ΣΣΣ> Έτσι λοιπόν κυρία μου και κυρια μου Ο Μπένι ο Τουρκοφάγος «Άχουμε άγαλμα αύριο μεθαύριο, ωρε χάλεβε τώρα τη μάρμαρο και τι χάλιβα, τυπώστηκε, από τι γένονται τα αγάλματα να βάζουν». «Ωρε τι θα ρίξουν εκεί οι βάλε τώρα, αχρεώσουνε τώρα, καταλαβαίνεις, κανένα δεκαδιά τόνους, χαλκώ να το άγαλμα. «Κυρία μου και κυριέ μου, θα τους φάω το τρότου γρδελάγκο», είπε ο Να το τα Ακριβώ <laughs> <laughs> λοιπόν Η φρεγάτα θα μπορεί να παρακολουθεί καλύτερα τα τεκτενόμενα στην περιοχή Και έχει ευρύτερη ακτίνα δράσης Είπε ο Πολέμαρχο. Υπήρξε σαφής ότι η Αθήνα και η Λευκοσία κινούνται σε απόλυτο συντονισμό Και θα τους βλίψουμε Θα τους βλάψουμε Θα τους βλάψουμε μετά το βλάψιμο που έχουμε εμεί στον εγκέφαλο Θα τους βλάψουμε Τους Τούρκους Θα τους χαλάσουμε με ωραία Υποβενιζέλος ο βολέμαργος ο μπαίνεις ο Τουρκοφάγος Κυρία μου και κυριέ μου Αυτό Αυτό είναι έχει δίκιο να έχουμε. Αυτό που μη παίρνει, το είχα ξεχάσει αυτό ρε. Κάτσε να ενημερώσετε τους άλλους περίπτωσης. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, μπράβο, ναι. Μου λέει εδώ ένας τηλεαγροάτης. Μου λέει κάτσε καλά μου λέει γιατί εσύ δεν, ξε... δεν ξέχασες μου λέει ότι ο Μπένι έχει τα... τα σχέδια όλα στο σπίτι. Έχεις δίκιο. Ναι, <coughs> ακόμη και αυτό το είπανε, το είπε ο Βενιζέλος ότι έχω τα σχέδια άμυνας της χώρας, ξέρω εγώ όλα τα σχέδια τα έχει σπίτι του. Και δεν κονήθηκε φίλο, μεγάλε. Δεν κονήθηκε φίλο, θυμόσαστε τότε. Ναι, τότε κάτι, κάτι συζήτηση γινόταν πάλι στο ναό της Δημοκρατίας, μέσα, μέσα στο ναό της Δημοκρατίας. Και είπε, μπαίνει το και τόλοι, έχω τα σχέδια σπίτι μου να βούμε, τη άμυνας της χώρας, ξέρω εγώ τι σχέδια έχει εκεί να βούμε, ηλεκτρονικά. Και δεν γονήθηκε φίλο, δεν τον κάλεσε ένας άνθρωπος να του πει, έλα δώρε ρε παλουκάρινα μου. Έτσι μου λες, κυρία μου και κυριέ Ναι, μου λέει ένα άλλο τηλεεργασία. Τι είστε, Ισραηλινή, τι κακούργησε Ότι με την πώ φώναζαν οι άλλοι αέρα στα βουνά, να πούμε απάνω τη Υπήρου, θα ο Μπένι θα φώναζει Αντί καλέ, Ναι, το θυμόσαστε τον Μπένι που φώναζει Αντί καλέ, Σου λέω τέρμα, έχουν φύγει οι Τούρκοι. Δεν υπάρχει Τούρκο στην Τουρκία. Έχουν περάσει το Εσκί χείρ, έχουν περάσει, έχουν φτάσει στον Κάκασο, όχι στον Κάκασο, στον Κάκασο έχουν φτάσει πέρα. Κυρία μου και κυριέ μου, τι να κάνουμε, νέες σελίδες δόξης, επίσης, κυρία μου και κυριέ μου, γράφηκε ο πολέμαρχος Αβραμό. Αυτό το όρθιο δράπανο, να πούμε, κυρία μου και κυριέ μου, πατριώτης χρόνια τώρα, σου λέω, με... πατριώτης πολλά χρόνια, πολιτικός, Υπουργός επί τις ε, Εθνικής Αμήνης αυτή τη στιγμή και φεύγει πάει να μας σώσει στας Ευρώπας, στην κυβέρνηση Γιούγκερ, λοιπόν έσωσε την Ελλάδα από νέα Ήμια λοιπόν, δε, εσείς δεν το ξέρετε αλλά εμεί έχουμε τις πληροφορίες στην Κάρπαθο στις αρχές του χρόνου ο Αβραμόπουλος είπε στον Ταβούτο, πήρε τηλέφωνο του Ταβούκτογλου και του λέει τσαμπούκ τσαμπούκ γλού. Μαζέψουν να πούμε μάζεψου τον τουρκικό στρατό γιατί εδώ θα γίνει χαμός Θα σε κάνουμε χαμ χαμ Είπε ο Αβραμόπουλος τηλεφωνικά στον Ταβότογλου Και έτσι κυρία μου και κυρία μου Δεν έγιναν τα δεύτερα ήμια Τα γλιτώσαμε τα ίμια στην Κάλυμνο Αυτά δηλαδή τα, τα αποκάλυψε ο ίδιος Έτρεμα αυτοί που τα άκουγαν έτρεμαν Έκλεγαν με μαύρο δάκρυ και είπε μ, τηλεφωνικά στον Αμπούτογλου Ταμ, Τσαμπούχρε τσαμπούχρε αμπούχρε. Και τρελάθηκε ο Ταμπούτογλου Και δεν ε, Συνέχισαν τις ενέργειες οι Τούρκοι Για να γίνει αυτό το θερμό επεισόδιο Κοντά στην Κάλυμνο τότε Θα παίρναν ολόκληρη την Κάλυμνο οι Τούρκοι Και προέταξε τηλεφωνικά Τα στήθη του ο Άντρας, Ο ένας ο μοναδικός Πατριώτης Προσέξτε Τηλεφωνικά τα έκανε αυτά <Τυξε> Όχι να μια σόβρα σόβρακα ο Νταβούτογλου να αλλάζει από το φόβο του Με Θα, θα ήταν μια ζωή, σε όλη τη ζωή ο Νταβούτογλου χεσμένος Με Με Ναι σου λέω Και τον το πήρε και μέσα τη νύχτα και το λαχτάρισε, τον λαχτάρισε Το Νταβούτογλου, αυτά τα λέει ο Αβραμόπουλος Δεν σας τα λέμε εμείς Δεν είναι τα καραγγιοζηλίκια αυτά δικά μα, Είναι, είναι του, του πατριώτη Τρεχάτε ωραία λοιπόν Και τον κάλεσε μέσα τη νύχτα και του λέει Πού είναι τα που θα μου κάνει σε φάουρας που τον κρυδελάγγορε του λέει να μου γάνες λε καρατά, καρατά κιοπέκ!» είπε ο Αβραμόπουλος του τα και σώθηκε η κατάσταση σώθηκε η κατάσταση και δεν χάσαμε την κάλυμνο Α, παραγγείλτε χάλιβες, παραγγείλτε μάρμαρα Φωνάξτε γλύφτες, φωνάξτε τους φιδείες Ήταν γλύφτης ο φιδίας νακτε του σκτίνους. Ο τους του Όλους. Ο τους του όλους. Yeah. Όλους του ψηφοφόρους. Παρακαλώ. Yeah. Τι έκανες; Τι έπατε Α. Αχα, αχα. Αχα, αχα. Μα γι αυτό, γι' αυτό λέμε φωνάξτε τους γλύπτες. <laughs> ναι. Ο Κιμ, να μότα παιδιά, <laughs> Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. It's my problem. Βεβαίως, βεβαίω, βεβαίω. Έτσι σωστά, σωστά, σωστά, έλα It's not Ναι ρε, ναι, ρε, It's my βεβαίως, my έλα Τα λέμε, ναι ρε, ο Κίμ του τους καθάρισε Εκεί επειδή έβλεπα τις αφουνόπυρες Και έκανα, και ήταν και εγκομινιάριδες Όχι <laughs> <Ω, και> παίζουμε, θα <laughs> <αφήσει> ο Κίμ <laughs> Λοιπόν λες, με έβγαλες από το πατριωτικό ρε παιδί που τώρα αγαπούμε Έχω τσιρνιάσει να αγαπούμε Έτσι που λες για να τελειώνουμε να πούμε την ιστορία αυτή Με τις νέες σελίδες δόξη που θα Που ήδη, ήδη έχουν γραφτεί στο βιβλίο της ιστορίας Της δοξεσμένης ιστορίας της Ελλάδας Δύο νέα πρόσωπα Λοιπόν ο Μπένι ο Τουρκοφάγος, Και ο Αβραμόπουλος ο Νταβουτοφλοφλάγος Λοιπόν Γι' αυτό σας λέω Φωνάξτε γλίφτες Παραγγείλτε τόνους χάλιβες Ξεθεμελιώστε τα μάρμαρα Στην πεντέλη Τι τύμβο να πούμε Πού να φτιάξεις τύμβο τώρα για το Βενιζέλο θες, θες τον Όλυμπο να το σκάψεις Από Τέλος πάντων κυρία μου και κυρία μου Αυτά είναι τα νέα Στα λέμε δηλαδή εμείς Επειδή δεν μπορούμε να σου κρύψουμε τίποτα Για να νιώσει Το μεγαλείο Να νιώσει τη σιγουριά, να νιώσεις την πατριωτήλα, ρε παιδί μου την πατριωτήλα, ακριβώς την ίδια που ένιωθαν και νιώθουν μέχρι σήμερα οι γερμανοτσουλιάδες Κυρία μου και κυρία μου που λε ο Χαρδουβέλερ ήρθε μια φωτογραφία εκεί του Χαρδουβέλερ και μια σκοτεινή φωτογραφία που κάθεται σε ένα θρόνο τελικά ήταν ένα πυρικό καρουτσάκι ήταν ο Σόιμπλες, λοιπόν και να πούμε, τι άλλο κάνει αυτός και ήταν ο Χαρδουβέλερ μπήτε να τη δείτε στο, ιεδρ, στο ιερό Ιντερνέδιο πήγε να πάρει εντολές ο Χαρδουβέλερ που λες ε, δικέ μου πήγε να πάρει εντολές για οδηγίες για την καινούργια επιτήρηση η οποία έρχεται ε, για το ποιοι θα μας ελέγχουν τώρα που πήραμε φόρα να κάνουμε την όξοδο την εξόδια, ακολουθία, κάνουμε τώρα. Ναι, την έξοδο από τα μνημόνια, πώ τα λένε και θα φύγει η κακιά Τρόικα, κάποιο πρέπει να μα ελέγχει. Δεν μπορεί να μα αμολύσουν έτσι και μα αμολύσουν να τι θα γίνει, δεν χρειάζεται ανάλυση. <Κι> και πήγε ο Χαρδουβέλερ, ο Έλληνα Χαρδουβέλερ, πήγε στο αφεντικό, στο Σόιμπλε, να πάρει νέε οδηγίε για την επιτήρηση. Καλά, άμα δείτε τη φωτογραφία, σα λέω τώρα εσεί. Είστε μέσα σε όλα, μπείτε στο ιερό Ιντερνέδιο να δείτε σκίψιμο. Το σκίψιμο δεν είναι για να ακούσει. Το σκίψιμο είναι... Δηλαδή μελάμε... Μπείτε, αξίζει τον κόπο να τη δείτε τη φωτογραφία. Τώρα, να σας μεταφέρουμε τι είπε ο Χαρδουβέλερ. Ε, δεν χρειάζεται. Τα ξέρετε από πριν. Γεγονός πάντως, είναι, κυρία μου και κυριέ μου, ότι ο Χαρδουβέλερ το μόνο που θα σας μεταφέρουμε από αυτά που είπε Παρακαλώ Με τόσους τουρκοφάγους Λέει ένας τηλεακροατής εδώ Ας έχουμε και ένα γιοσουφάκι Δεν είναι ένα το γιοσουφάκι Λοιπόν Πρόσεξε τώρα όμως τι μας είπε Σε αυτό θα μείνουμε Μας είπε ο Χαρδουβέλερ Προσέξτε Θέλω να δώσετε λίγη βάση. Αυτό θα το αναλύσουμε. Λοιπόν, μας είπε ο Χαρδουβέλερ, οι Γερμανοί είναι ευρωπαϊστές και ειδικά ο Σόιμπλε. Αυτό μας το είπε ο Χαρδουβέλερ, ο Γκίκαρ Χαρδουβέλερ. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Εμείς δεν διαφωνούμε το ότι οι Γερμανοί είναι ευρωπαϊστές και ο Χίτλερ ευρωπαϊστής ήταν. Τα παμε, τα ξανά παμε, τα μα τα ξανά παμε Είπαμε τι είπες τους λόγους του Τι έγραφες τα βιβλία του Τι είχαν κα... ευρωπαϊστές Οι Γερμανοί είναι ευρωπαϊστές Η απορία δική μας η οποία παραμένει είναι Οι Έλληνες γιατί είναι ευρωπαϊστές Αυτοί τέλος πάντων που κατοικοεδρεύουν Σε αυτή την γεωγραφική περιοχή Λοιπόν γιατί είναι ευρωπαϊστές Και σύμμαχοι με το Χαρδουβέλερ Με το Σόιμπλε Και γενικά με τους Γερμανού. Διότι όταν σου λέει ο Χαρδουβέλερ Ελληνάρα μου Ότι ήταν μια συζήτηση ανάμεσα σε δύο κράτη Πού τα είδες τα δύο κράτη ρε Χαρδουβέλερ Πλάκα μας κάνεις Ήταν μια συζήτηση ανάμεσα Στο αφεντικό και στον υποτακτικό Που μία πως λένε Οι Κινέζοι ξέρω εγώ οι Κογκολέζοι Ποιοι το λένε Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις Χωρίστε καλό τον απόχαζο Έλα ρε Πού είσαι τι είναι Βρήκες Βρήκα με το κάμπαν. Βρήκα με το κάμπαν Δύση να Δύση λίγο παραπάνω βορρά. Ελά μωρέ που μπερδεύει τώρα. Θα ανήκουμε όπου θέλουν αυτοί. Ναι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει αρκεί να υπάρχει μεροκάματο το. Ναι. Ναι. Ααααα! Μπράβο παλικάρι μου, μπράβο, μπράβο. Μπράβο, έρχομαι υγεία. Να σε καλά. Τι μπερδεύεσαι τώρα, να πούμε εσύ τώρα είσαι και ελεύθερος επαγγελματίας και βρήκες και μερογάμα το. Εσύς ρε βαλσαμωμένος. Λοιπόν και μου λέεις ότι μπερδεύεσαι. Ορίστε. Ευρωπαίοι, ναι. Και μας τόσο μεταφέρετε. Αμ. Ναι, μωρέ, γιατί τι έγινε μεταξύ μα. Σιγά το. Ναι. Ναι. Έλα, Ναι. Έλα, μωρέ, γιατί δεν μπορώ να το μεταφέρω. Σιγά να πούμε. Είπε εδώ ένα τηλεαγκράτη ότι. Μας δώκαν τα ευρώ και μας πήραν ξέρω εγώ τα ευρώ και μας μείναν τα pay Για τους Ευρωπαίοι Έλα εντάξει, τι είναι κακό είναι τώρα Εδώ ξεβρακώνονται να πούμε τώρα πλάκα μου κάνεις Ο άλλος πήρε τα σχέδια της Ελλάδας σπίτι του γιατί θα πούμε τώρα πλάκα μου κάνεις Αλλά βέβαια εκείνο που έχει σημασία Καλά κάνεις και το βάλεις έτσι Διότι οι Γερμανορούφιανοτσολιάδες Είναι ξέρει τώρα να πούμε είναι... Ακόμα και τη μίγα που πετάει έχει τον, πως το λένε, τη βάστηκα στα φτερά. Ξέρε, μίγα. Λοιπόν, που λε, αυτά μας είπε ο Χαρδουβέλερ, ότι είναι ευρωπαϊστέ οι Γερμανοί. Εντάξει, εμεί, ομοί με το φτωχό μα το μυαλό, το ανύπαρκτο, αναρωτιόμαστε, τι ακριβώς κοινό έχουν οι ευρωπαϊστέ Γερμανοί με του Έλληνε ευρωπαϊστέ. Διότι, μεγάλε, όπου και αν ανήκεις αυτή τη στιγμή, διότι, τι να κάνουμε. Η ανάγκη σε έκανε να ανήκεις Η ιδεολογία σε έκανε να ανήκεις Εσύ ξέρεις τι σε έκανε να ανήκεις Ανήκεις ένα κόμμα Ούλα λοιπόν αυτά τα κόμματα Αυτά τα οποία λέγονται συμπολίτευση Και αυτά τα οποία λέγονται συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση ξέρω μας το δήλωσε και ο κύριος Τσίπρας Χωρίς την Ευρώπη είμαστε ένα μηδένι Λοιπόν Γιατί είσαστε ευρωπαϊστές όλοι εσείς Για ποιον ακριβώς λόγο Αυτό δεν θα το καταλάβουμε ποτέ ούτε σε 25 ζωές 25 είναι λίγες δεν θα το καταλάβουμε ποτέ Κυρία μου και κυριέ μου βέβαια μην ξεχνάμε ότι ο Ευρωπαϊστής Πρωθυπουργό μας είναι εργάζεται για μας μαζί με το πατριωτικό επιτελείο του οπότε λοιπόν έχουμε φοβερή ανάπτυξη για να φανταστείς η Παγκόσμια Τράπεζα στην ετήσια έκθεση που έκανε κατατάση το πατριωτικό ελληνικό έθνος του Σαμαρά στην 61η θέση όσον αφορά την ευκολία ανάπτυξης επιχειρήσεων κατάλαβες θα μου πεις πόσες είναι οι, οι χώρες που μέτρησε 61 λοιπόν. και η Ελλάδα λοιπόν ε... κατατάσσεται στην 61η θέση ακριβώς Ακριβώς, δηλαδή μέχρι και η Guadeloupe Ποια το η Guadeloupe είναι προχωρημένο κράτος Μέχρι και η Σομαλία Στην οποία δεν υπάρχει τίποτα άλλο Εκτός από τους, πως τους λένε εκεί Τους γυγγυγγυγ που βαράνε Never. Λοιπόν είναι παραπάνω Αυτά όλα όμως κυρία μου και κυρία μου Αυτά όλα Τα οποία συμβαίνουν Συμβαίνουν Μπορείστε, παρακαλώ Παρακαλώ Σε δύο Μα εσύ, εσύ δεν είσαι. Εσύ δεν είσαι καταστραμένος, εσύ είσαι μες στην ανάπτυξη. Μα δεν το βλέπω, δεν βλέπω να μας καταστρέφουν. Βλέπω να μας αναπτύσσουν συνέχεια. Αυτό είναι που με προβληματίζει. Κατάλαβε. Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Έλα, γεια. Μα αγαπημένο μου, τι λέει ο Κροατή. Λοιπόν, να το πάρουμε αλλιώ, αυτό λέω κι εγώ, αυτό που λες εσύ. Ότι μετά τον πόλεμο, ένα παράδειγμα όπω τη Γερμανία που καταστράφηκε, αναπτύχθηκε. Μην κοιτά, Ελλάδα, η Ελλάδα δεν είχε καταστραφεί, ήταν μέσα στην ανάπτυξη από τότε. Λοιπόν. λοιπόν, αλλά εδώ δεν είναι, για ποιο καταστροφή μιλάς Εδώ είμαστε μέσα στην ανάπτυξη. Μέσα στην ανάπτυξη είμαστε. Συνέχεια. Με αυτά όλα όμω τώρα που σου λέω, που συμβαίνουν, αυτά όλα που συμβαίνουν, προβληματίζονται πολλοί άνθρωποι, κυρία μου και κυρία μου η οποία σου λέει δεν μπορεί να πάει άλλο αυτή η κατάσταση κάτι πρέπει να κάνουμε να το λύσουμε το θέμα λοιπόν να ασχοληθούμε με την πολιτική για παράδειγμα έτσι λοιπόν ο Λάκης ο Καβαλάς του ξέρετε το Λάκη όλοι σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά να ασχοληθεί με την πολιτική και θα προτιμούσε να πούμε για να μην κουράζεστε να πάρει ή το Υπουργείο Πολιτισμού ή το Υπουργείο Τουρισμού λοιπόν εγώ θα έλεγα να το, το δόκουμε να τον βγάλουμε ε, υπουργό το Λάκη διότι συγγνώμη δηλαδή, για, δηλαδή ποιο, με ποιον θε να το συγκρίνεις τη σοβαρότητα του Λάκη με πιανού σοβαρότητα θες να τη συγκρίνεις εκεί μέσα μάλιστα μας δήλωσε ο Λάκης έχω αρχίσει να σκέφτομαι πολύ σοβαρά την ενασχόλησή μου με την πολιτική γιατί το γκλάμορ που έχω αποθηκευμένο μέσα μου έτσι είπε θα πρέπει να βγει σε έναν πιο κλειστό χώρο και αυτός μπορεί να είναι η Βουλή Ωρε μάνα μου και σκάσει τον κλάμορ του Λάκη μέσα στη Βουλή που έχει μέσα του ο Λάκης Έτσι μας είπε Λοιπόν γιατί αυτή την εποχή πήρε προαγωγή δεν ξέρω τι είναι Κρητής στο Dancing with the Blar 5, 6, ξέρω εγώ τι είναι αυτό δεν ξέρω Λοιπόν που λε. Θα με έβλεπα είπε ο Λάκης στο Υπουργείο Τουρισμού ή Πολιτισμού Έχω φέρει πάρα πολύ κόσμο στην Ελλάδα από το εξωτερικό Λοιπόν μεταξύ αστείου και Σοβολού ξέρω τι είναι αυτό που θέλει ο τουρίστας για να περάσει καλά Ε και εμείς ξέρουμε τι θέλει ο τουρίστας ρε Λάκι, Τσατζίκι, σουβλάκι και Greek ε, Ταβέρνα και Ζορμπά Λοιπόν τι ήθελε; γιατί για να μην γίνουμε εμείς υπουργοί πολιτισμού Δεν κατάλαβα ρε λάκι; Αλλά βέβαια εμείς δεν έχουμε τόσο γκλάμουρ μέσα μας Αποθηκευμένο για να βγει σε έναν πιο κλειστό χώρο όπως είναι αυτός της Βουλής Διότι αν βγει αυτό που έχουμε μέσα μας εμείς Σε έναν τέτοιο κλειστό χώρο ε, Όπως τις είναι η Βουλή Θα συμβούν άλλα πράγματα λάκι μου Σε διαβεβαιώνω Όμως ας μείνουμε στη δήλωση τη δική σου Και στο ότι σκέφτεσαι σοβαρά Να ασχοληθεί με την πολιτική Δεν νομίζω ότι υπάρχει και τίποτα σοβαρότερο με στη Βουλή σήμερα Μι, απλά άμα θέλεις να καλείς και τους ε, ψηφοφόρους σου ίσως, ξέρω εγώ, ποιοι θα, να τους καλείς σε κανένα πάρτι στην οίκονο. Από αυτά τα animal που κάνει ο Ντίγκ Ντάγκ. Ο Ντίγκι και ο Ντάγκι, πώς τους λένε. Ο Νταν Ναι, ένα τέτοιο animal πάρτι, λάκι. Να φωνάξεις μερικά παιδιά να πούμε. Πάνω ξέρεις από τα βουνά. Κυρία μου και κυρία μου, δεν είναι δυνατόν, το βλέπω. Βλέπω αυτή την είδηση και δεν την πιστεύω. Παρακαλώ. Λαμπαδι, λαμπαδιφο, λαμπαδιφορία, πώ τη λέγατε. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Λάκι και ξένα Ναι, ε, μπράβο, ναι, ναι. Ναι, ναι. Έτσι, σωστό, σωστό, σωστό. <laughs> Λαγιά. Ναι, δεν μου αρέσει που λε να κάνει ολάκη απ' όλα. Πάντω, βλέπω. Να παράδειγμα, υπάρχουν δηλαδή. ρε παιδί μου, δεν μπορεί Βλέπεις βλέπει αυτέ τι ειδήσει και σου έρχεται να πάρει φορά να πα να γκρεμίσει τους... αυτού του δημοσιογράφου. Καλέ, Είναι δυνατόν να λένε ότι έμειναν ένα εκατομμύρια Έλληνε έξω από διορθώσει του Έμφυα. Σε παρακαλώ, Πολύδωνα, δηλαδή. που την είδες στην αδικία. Υπο, υποστηρίζει το Υπουργείο ότι 600.000 έκαναν ε, είναι λάθο έκαναν λάθος. οι φορολογούμενοι στη συμπλήρωση του Ε9. Να κάνετε να, να πάρουν πρόστιμο ρε Υπουργείο. Δεν μπορεί να, να βάζει λάθο το Ε9 εσύ και να οδηγεί σε τραγικά λάθη του δημόσιου υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονομικών. ξεσκίστε του παιδιά, βάλτε του πρόστιμο. Ε, όχι, φυσικά δεν του κόψετε το κεφάλι γιατί του χρειάζεστε. Όλο και κανένα φράγκο θα έχουν στην άκρη. Αλλά βάλτε τους, ρίξτε τους σα τα αυτιά. Λοιπόν, κάποια στιγμή στο μέλλον, βέβαια, μα είπαν ότι θα γίνει. Στο μέλλον. Στο μέλλον. Θα γίνει η διόρθωση. Αλλά τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ένα εκατομμύριο Έλληνες θα πρέπει να τα σκάσουν δάγκα ντάγκα. Και τη δεύτερη δόση του Εμφυά πρέπει να τη σκάσουν δάγκα ντάγκα. Αλλά α Τι σημασία έχει. Είναι πατριωτικό έμφυα. Σε παρακαλώ πολύ. Διότι αν δεν το σκάσετε, θα φάτε πρόστιμο. Κατάλαβε. Και δεν θα μπείτε στη δίθμιση των 100 δόσεων Κουσιάτι λοιπόν παιδιά Κουσιάτι Αυτά είναι λοιπόν Αυτά είναι αυτά είναι Και τρελαίνεσαι και λες Εδώ είμαστε και σε παρακαλώ πάρα πολύ δηλαδή Αυτά λοιπόν οδήγησαν σήμερα από το πρωί Χαράματα, ξημέρωτα τους Έλληνες Να γίνεται χαμό στις τράπεζες Για να πληρώσουν τη δόση του ένφια. Κατάλαβε εκτός του ότι ε, πήγαν και συνταξιούχοι για τις συντάξεις Καταλαβαίνεις, εκεί θα γίνει τράμπα Δηλαδή, τι θες σύνταξη εσύ, φέρτα Σύνταξη θες, φέρτα Σύνταξη θες, φέρτα Τέλειωσε ιστορία Κυρία μου και κυριέ μου Με τον έμφυα Λοιπόν που λε, μεγάλη Παρακαλώ Ναι, και, και γελάνε, γελάνε, ξέρει, γελάνε, αυτοί οι τύποι που είναι στην ουρά τώρα και, και, και του παίρνουν τα λεφτά άμα α, α, δουν καμιά είδηση με τον κίνη γελάνε γελάνε, ναι ναι. ναι, ναι, γελάνε, γελάνε, ναι έτσι που λέει, ναι, ναι. Ναι, έτσι. ναι. Πλήρωσε εδώ, ακριβώ, ακριβώ. Όπω το λε. Ναι. Όπω το λε, αδερφέ, Ναι, όπως το λε. Ή χειρότεροι τώρα, άσε τώρα. Δεν συγκρινόμαστε με τίποτα. Έγινε, έγινε. Ναι, αυτοί που λε, φίλε μου, έτσι όπω το λε, γελάνε. Άμα ακούσουν καμιά είδηση από τη Βόρεια Κορέα αυτή τη στιγμή, αυτοί που σπρώχνονται εκεί να πληρώσουν τον έμφια γελάνε. Ρε, σε, τι να μην γελάνε. Εδώ πήγε ο Παπαντρέα στην Κρήτη και με καλή λέει, ο δρόμο των αξιών. Λέει με καλή ο δρόμο των αξιών. Ο Παπανδρέα του είπε με καλή ο των αξιών και τον παλαμάκιζαν. Ετοιμάζονται να ξεκινήσουν πάλι από την αρχή. Τι περιμένετε, ποιο κειμουλέ, ρε μεγάλε. Πού να βρει άκρη, δεν βρίσκεται άκρη με τίποτα. Τον καλή ο δρόμο των αξιών, ρε. Τον Παπανδρέα, τον Γιουργάκη, ρε. Ο <laughs> <laughs> δρόμο, πρόσεξε, δεν τον καλούν οι κάλτσες, δεν τον καλούν αυτά. Ο δρόμο των αξιών. Τι του γράφουνε να πήρε παιδί μου Πως αναπαίρνει αυτός που τα... Τον ο δρόμος των αξιών, τον Γιωργάκη θα κα... Να κατάλαβε τι είπε Ξέρω εγώ τι να σου πω δηλαδή Α... Οι από κάτω που τον παλαμακίζαν Και του κόναν πεντοζάλια και τέτοια Κατάλαβαν τι είπε Πού να κατάλαβαν Τέλος πάντων λες Πάντως γεγονό είναι the the Ότι με... πέντε μέρες μετά την καταστροφή από τις πλημμύρες Εκεί πέρα οι κάτοικοι τρέχουν και δεν φτάνουν Όπως πάντα σε κάθε καταστροφή στην Ελλάδα Μένουν σε σπίτια συγγενών Διορθώνουν ό,τι μπορούν μόνοι τους Ενώ τα 586 ευρώ που Λέμε το, μοιράζ, το μοιράζουν όπου γουστάρουν Δεν φτάνουν ούτε για στρώματα Τα στρώματα που σάπησαν μόνο από το νερό Λέμε για να κοιμηθούν οι άνθρωποι Να πάρουν δυο στρώματα πόσα και αν έχουν και παιδιά Ας στην ιστορία Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση Επανερχόμεθα λοιπόν <και>, και μία ακόμη φορά και λέμε ότι αν σε βρει κάτι στην Ελλάδα κλαπ τα χαρά λάμπε. να έφιασε να μην σε βρει τίποτε <Καλια> Μην στεναχωριέσαι όμως να στεναχωριέσαι Ξεκίνησε το πανηγύρι τραπεζών και επενδυτών Τα πρώτα τρία δις τα ρίχνουν για έργα υποδομής οι τράπεζες με ενδιάμεσου ιδιώτες επενδυτέ και ξένες τράπεζες Τα λέγαμε προχτέ για το κόλπο έτσι το θυμόσαστε. Ανάμεσα στα επιδετούμενα έργα είναι και τα φιλέτα, τα φιλέτα που πουλάει ο ΙΠΕΔ σε ιδιώτε. Κατάλαβε. Οι ιδιώτε θα τα πάρουν κοψοχρονιά, αεροδρόμια, οδικά δίκτυα. Λοιπόν, θα τα φτιάξουν μέσω επενδυτικών δανείων και θα είναι δικά του. Το κόλπο λοιπόν για τα υπόλοιπα δημόσια έργα είναι ότι θα γίνουν με σύμπραξη ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Θυμόσαστε το περίφημο ΙΖΔΙΕΤ. Το περίφημο ωραία, ε? το ΙΖΔΙΕΤ, ναι. Σε αυτά λοιπόν το κράτος θα πληρώνει ενίκιο στους ιδιώτες Και μετά την ολοκλήρωση του έργου και στο τέλος θα το φάνε Αφού το κράτος δεν θα έχει να πληρώσει ενίκιο μεγάλε Παρακαλώ want... Να τι ανάπτυξε Να τι ανάπτυξε Είμαι μπιτ Λίμον Έγινε παιδιά, παιδιά Λίμον αφού το κόλπο όλο κυρία μου και κυρία μου Εκτός του ότι σας το αναλύσαμε από μια εκπομπή πριν 4-5 μέρες 6-7-8 δεν θυμάμαι πόσες είναι Το γράψαμε και στο αρθράκι για το κόλπο που έχουν στήσει. Λοιπόν που με, τα, με, αυτή, με αυτό το τυρί στη φάκα Ότι δήθεν θα υπάρχουν δουλειές και ο δρόμος θα είναι δικός σου Ή το έργο θα είναι δικός σου Το έργο δεν είναι κανενός Το έργο είναι το ιδιώτη που δανείζεται από τις τράπεζες αυτές λοιπόν οι οποίε δεν δανείζουν το κράτος πια αλλά δανείζουν μόνο ιδιώτες το κράτος θα πληρώνει ενίκιο στον ιδιώτη λοιπόν, και με τον νόμο αυτό τον ευρωπαϊκό ο οποίος ισχύει και στην Ελλάδα όταν χρωστάει το δημόσιο απέναντι σε ιδιώτη παίρνει κάνει ε, δημόσια περιουσία εντάξει με αυτό το κόλπο λοιπόν που τυχαία δεν θα έχει να πληρώσει το ενίκιο το κράτος και όλα αυτά τα κόλπα όλα αυτά τα έργα που θα γίνουν αεροδρόμια οδικά δίκτυα, λοιπόν και ό,τι άλλο θα περάσει στα χέρια ιδιωτών. <Στυξη> Νομίζω ότι δεν χρειάζονται περαιτέρω αναλύσεις <Στυξη> μια χαρά προχωράει η ανάπτυξη. <Στυξη> Οπότε κυρία μου και κυριέ μου, αυτά όλα οδηγούν την ανάπτυξη, που λέει και ο φίλος μου εδώ πήρε τηλέφωνο, και την ευτυχία στην Ελλάδα. Λοιπόν αυτή όλη την αναπτυγμένη χώρα να βρίσκεται στην τελευταία θέση από τα 28 μέλη κράτη της Ενωμένης ΕΕ, Ευρώπης λοιπόν στην πρόσβαση για την υγεία στην εκπαίδευση, στην εργασία, στην κοινωνική συνοχή και γενικώ στην κοινωνική δικαιοσύνη αυτά λοιπόν τα στοιχεία είναι εκ... στοιχεία της έκθεσης του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής εντάξει μεγάλε οι επιστήμονες που τα κάνανε αυτά λένε ότι δεν γίνεται κοινωνική πολιτική με σαθρά οικονομικά θεμέλια Σαφρά οικονομικά θεμέλια τα οποία σήμερα στριμώχνονται στις τράπεζες οι Έλληνες για να τα στηρίξουν για να τους πάρουν για μία ακόμη φορά τα λεφτά, οι Χαρδουβέλερ η Σόιμπλε, η Μέρκελε και όλοι οι σύμμαχοι αυτός δεν υπάρχει άλλος λόγος που σε στριμώχνουν εκεί στην ε, τράπεζα αυτή τη στιγμή έτσι λοιπόν έφτασε στο σημείο να αναφωνήσει παρακαλώ ναι ναι ναι, ναι. ευχαριστώ Έφτασε στο σημείο, ευχαριστώ πολύ. Έφτασε στο σημείο λοιπόν ένα Έλληνα να αναφωνήσει, γιατί ωραία με καλείται αυτή τη στιγμή να πληρώνω 1200 ευρώ τέβε και μου ετοιμάζεται σύνταξη 250-350 ευρώ. Φώναξε ο άνθρωπο, φώναξε, φωνή βοόντο εν τη μου Ποιο να σε ακούσει, μεγάλε έχουν άλλε ασχολίε τώρα, συμπολιτευόμενοι και ε, αντιπολιτευόμενοι. Λοιπόν, σε αυτά λοιπόν τα σαθρά οικονομικά θεμέλια. Κυρία μου και κυρία μου, όπως λένε οι επιστήμονες, κράτος δεν γίνεται. <ΤΟ'> Παρακαλώ. <Το> ναι. <Το> έλα, έλα, έλα, ε. Να είμαστε καλά. Είναι <Τι> <Το> να του πω το συμπολίτη τώρα. Ή να του πω τους συμπολίτες, κατάλαβες. Έχει έκραξη, ο άνθρωπος. Τι με καλείτε ωραία. Και μου βάζετε και πρόστιμα. Πέρα από το ότι δεν έχω μυροκάμματα αυτή τη στιγμή. Θέλετε και 1200 τον μήνα. Λοιπόν, σας τα πληρώνω τόσο καιρό για να πάρω τη σύνταξη. Και μου βάζετε και πρόστιμα, αν δεν έρθω. Πολύ, πολύ σωστά λοιπόν λένε οι επιστήμονες. Γίνεται κοινωνική πολιτική με σαφρά οικονομικά θεμέλια. Μα τα οικονομικά θεμέλια δεν υπάρχουν. Ε. Υπάρχει μόνο φέρε να δώσουμε στους τα κολυτάρια μας στους συμμάχους μας, στους αδερφούς μας στα κοράκια μας τι θες λοιπόν τώρα από εκεί και πέρα ρε μεγάλε τι ακριβώς θε να γίνει λοιπόν κυρία μου και κυρία μου Α, έχουμε ωραία πράγματα, μαζεύονται οι ευρωτσολιάδε στην πρώτη συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος σήμερα το απόγευμα στις 6 στα γραφεία της Ένωσης Ελλήνων Βιομηχάνων λοιπόν Προσέξτε, η ομάδα αυτή θα έχει όνομα «Ρεύμα σκέψης». Λοιπόν, θα κάνουν αναθεώρηση συντάγματος. Θέλεις να μάθεις ποιοι αυτοί. Ο Κωνσταντόπουλος, πατριώτης αριστερός, τώρα να πούμε. Φορτσάκης, σε παρακαλώ πάρα πολύ δηλαδή. Λοιπόν, ο Στυλιανίδης, ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης, πατριώτης της δεξιάς, τώρα το συζητάμε. Ο Σωτήρης Ρίζος του Συμβουλίου της Επικρατείας Και ο Μίχαλος oh Και ο Μίχαλος Λοιπόν Σε αυτή την εκδήλωση Όπου συμμετέχουν αυτοί εδώ που σας ανέφερα Θα αναθεωρήσουν το Σύνταγμα Θα, θα γίνει συζήτηση Για την επερχόμενη αναθεώρηση του Συντάγματος Και το ερώτημα είναι Ποιο είναι το ερώτημα Εσύ Λαέ Που Είχε! ασπίδα το σύνταγμα λέμε ρε παιδί μου τώρα ήθελα να το πω κάπως έτσι παρακαλώ ναι. ναι. ο Κώστας Μίχαλος oh, oh. εσύ χρωστάστης Μιχαλούς έλα για Yeah. Μου λέει εδώ τώρα ένας τηλεκροατής Ο Μίχαλος των Βιομηχάνων Και ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Ο οποίος ψηφίζει Νομιμοποιεί όλα τα αντισυνταγματικά Άρθα θα κάνουν το σύνταγμα Είναι ποιοι ήθελε να το κάνουν δηλαδή Παρακαλώ Έλα ρε πλούδα, Πού είσαι ρε κλούλα Σου φτιάχνω καινούριο σύνταγμα Ναι, είμαστε αυτή τη στιγμή στι τράπεζε Τι τραπηρώνουν, ναι πια, να Ναι, ναι, έλα, έλα, έλα, γεια, γεια Και σύλα ε, και σύλα λαέ, ευτυχισμένε Αλλιώς μου το πω Φλούδας Και σι λαέ, ευτυχισμένε Ο Φλούδας έβαλε ένα μή ξέρει ξέρεις η ΛΑΜΔΑ, ΑΛΦΑ ΛΑΜΔΑ, Μην ξεχνά τον ΕΜΦΙΑ. Και εσύ, λαέ, ε, ευτυχισμένε, μην ξεχνά τον ΕΜΦΙΑ. Λοιπόν, που λε, Μεγάλε, ποιο ήθελε, λέω, στον προηγούμενο τηλεακράτη, να στο φτιάξει το Σύνταγμα. Κανένα άνθρωπο που ε, έκανε πρίτ η κοινωνική δικαιοσύνη και τον έβγαλε, Αυτοί θα το φτιάξουν το Σύνταγμα. Σε παρακαλώ, Πως Προσύπε, ήθελε να συμμετέχει και ο λαό. Yeah. Ποιο λαό. Αυτό που είναι αυτή τη στιγμή στην ουρά. Στον Έμφια, yeah. οι οπαδοί τη Νέα Δημοκρατία, οι οπαδοί του Βενιζέλου, οι οπαδοί του Τσίπρα. Ποιοι ακριβώ. Yeah. Α, α, α, εντάξει, εντάξει. Εξαιρούνται οι οπαδοί τη Ριμάδη, οι οποίοι διακατέχονται από μια πατριωτική κοινωνική ευαισθησία. Στην οποία, ας πούμε, την οποία θα προσέθεταν στο Σύνταγμα. Αν πήγαιναν αυτοί, θα είχαμε ένα Σύνταγμα, ρε παιδί μου, να γλύφει τα δάχτυλά σου. Όπω τρώει τώρα ο καναλάκη, του Λούμπα και γλύφει τα δάχτυλά του. Πού τη βρήκες την τουλούμπα ρε Ναι Ναι ναι Πού τη βρήκες στην τουλούμπα δικια μου Ά, Λοιπόν που λες Τρώει τουλούμπα λοιπόν. Οπότε λοιπόν Εσείς οι επαγγελματίες Να λέω τώρα περίων ώρα πολύ Πήρε τηλέφωνο ένας φίλος Ελεύθερος επαγγελματίας Λοιπόν μην πανηγυρίζετε όσοι Έχετε κόκκινο δάνειο Στην τράπεζα Παρακαλώ Αχ, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ευχαριστώ. Ρε ή καναλάρχη, καναλάρχι, μου λέει εδώ να η κυρία χτες μου είπε κάνει κουλουτούμπης. Δεν είπε φάει τουλούμπης. Λοιπόν, ναι, ναι, λίγο. Κάτσε να σου πω τώρα, μην πανηγυρίζεις μεγάλη. Ο πρώτος όρος του νομοσχεδίου είναι ότι στη ρύθμιση θα μπαίνουν μόνο όσοι έχουν βιώσιμη επιχείρηση. Ποια είναι η βιώσιμη επιχείρηση σήμερα. Ο δεύτερος όρος είναι ότι αυτή που θα αποφασίζει αν θα, διαγραφείς, αν θα διαγραφεί μέρος της οφειλής ή όχι είναι η τράπεδα. η τράπεζα. <Ρι> <Ρι> Μεγάλες σώθηκες. Αν έχεις κόκκινο δάνειο, σώθηκε. <Ρι> Τι άλλο έχουμε εδώ τώρα, να μπούμε. Στη Νέα Ιωνία σταμάτησαν τον πληστηριασμό πρώτης κατοικίας ενός ανθρώπου Προσφυγικό ήταν το σπιτάκι Οι πολίτες της Νέας Αιωνίας μαζέχτηκαν εκεί Για βοήθεια στο συμπολίτη τους Το έβγαλε στο σφυρί η Αλφα Μπάνκ Η Αλφα Μπάνκ Λοιπόν έκαναν ντου στο δικαστήριο Και ο πληστηριασμός πήρε αναβολή Το θέμα είναι πόσο θα είναι εκεί Αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν ντου Λοιπόν στα κοράκια της Αλφα Μπάνκ Να γλιτώσει το προσφυγικό Ο ανθρωπάκος ναι. Έλα, έλα Το ροζ δεν το πειράζει κανένας, μην να με για το κόκκινο, έτσι, σωστά, σωστά, έλα, έλα, για yeah. yeah. να το πω και στους άλλους Ένας ελεύθερος επαγγελματίας μου λέει, έχω δύο δάνεια, ένα κόκκινο και ένα ροζ Το ροζ δεν το πειράζει κανένας, βάλτε τον μπροστά από το κόκκινο και είσαι μια χαρά Λοιπόν, του γλίτωσε το σπιτάκι ο άνθρωπος, λοιπόν, προς το παρόν, παρακαλώ Έχουν Ναι Ναι Αυτή είναι Α ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι Θα φάνε καλά Ναι ναι ναι ναι σωστό σωστό Σωστό να είσαι καλά, παρήρθε ο καιρός μου λέει ένας τηλεακροατής εδώ όπου διάλεγες το δάνειό σου, διακομποδάνειο, γαμοδάνειο, για γάμος δηλαδή και τα λοιπά. Τώρα θα αποφασίζει η τράπεζα. Κυρία μου και κυρία μου, αφού γλίτωσε το σπίτι ο άνθρωπος στη Νέα Ιωνία ο Άριος Πάγκος, παρακαλώ. Ναι, ο, ευχαριστώ πολύ τηλεακροατή μου. Ο Άριος Πάγκος αθώωσε ολοκληρωτικά το γεωκτήμονα στη Μανολάδα και τον Επιστάτη που πυροβόλησε τους απλήρωτους και ανασφάλειας τους Πακιστανούς. Αμ' τι θα τον έκανε ρε ωραίος σε παρακαλώ πολύ να Κυρία μου και κυρία μου, λοιπόν προσέξτε. Θα βγεις από μνημόνια και επιτήρηση, ά, Ακού λοιπόν μεγάλε τώρα φόβο που στείλουν οι Γερμανοί. Ακού, άκου, άκου, άκου τι μας στείλουν πάλι. Έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ μέσω κυβερνητικών μέσων μαζικής εξαθλίωσης της Γερμανίας, της Deutsche Welle και της Die Welt. Προσέξτε, εκτοξεύτηκαν ξαφνικά οι πιθανότητες εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ. Πρόσεξε τι τείνουν πάλι από την αρχή τώρα. Αυτά τα λένε τα παπαγαλάκια, τα γερμανικά, έτσι. Τα πληρωμένα τα παπαγαλάκια. Λοιπόν, πολλαπλαστιάστηκαν λοιπόν οι πιθανότητε. Εσύ μεγάλε Να σου πω παλαμακιστή του Σαμαρά Τώρα του Βενιζέλου Καλά δεν μιλάμε για τον Τζίπρα Εδώ μιλάμε για Λοιπόν Εκτός του ότι είσαι σκιαγμένος Δεν γλιτώνεις από πουθενά Το δεν γλιτώνεις από πουθενά Δεν εννοείς να το καταλάβεις μεγάλε Δεν εννοείς να το καταλάβεις Απ' το μόνο το οποίο μπορεί να γλιτώσεις Είναι ότι αντί να κάθεσαι στην ουρά Λοιπόν και αντί να ακούς Και αντί να ακούς και να πανεγυρίζεις και να παλαμακίζεις και να χαίρεται η μαμά σου που σε διόρισαν στο Δήμο ή αλλού με πεντάμινα ή άλλα να κάνεις κάτι άλλο το τι βρες το μοναχό σου δεν, εμείς, εμείς δεν είμαστε οι δαλάειλά μας να σας πούμε τι θα κάνετε δεν είμαστε καν κατάλαβες μεγάλε Καινούργι, ξεκίνησαν καινούριο κόλπο η σύμμαχοι τώρα Οι Ευρωπαϊστέ. Ήπια και λίγο νερό. Γιατί μου έτρεχαν τα σάλια εδώ. Έτρωγε το Λούμπα ο Πακαναλάρχη <Στεύλει> και, και δεν μου έδωσε καθόλου το Λούμπα. <Στεύλει> <Στεύλει> «Τα αγγέλει, τα μου, ναι. Καταγγέλει τα ψέματά μου. Ναι, <Στεύλει> τα ψέματά μου. Τα σωρό πια να τα γλύφε ένα κύλο <Στεύλει> εκεί στην πόρτα. Κυρία μου και κύριε μου, <κυρίλεια> <κύριε> <τυρίλεια> <κύριε> <κύριε> <κύριε> <κύριε> λοιπόν, τι άλλο να σου πω. Λοιπόν, είπαμε για <τυρίλεια> τον άνθρωπο. Τρει εργάτε χτυπήθηκαν αλήπητα από τα ΜΑΤ στη Ρώμη. Όχι, στην Ελλάδα δεν βαραν τα μάτρε. Κατά τη διάρκεια που γινόταν διαδήλωση εναντίον των απολύσεων στα χαλιβουργία γερμανικών συμφερόντων. Στη Ρώμη. Τι μα νοιάζει, Ρε Μα, τι γίνεται στη Ρώμη. Βαρέστε του! Βαρέστε του, Ρε! Το πολύ ξύλο λοιπόν έπεσε όξω από τη γερμανική πρεσβεία, καθώ οι εργάτε ήθελαν να συναντηθούν με τον γερμανό πρέσβη. Άκου απέτηση τώρα που είχαν οι Ιταλοί εργάτε. Του τσακίσανε. Βέβαια σήμερα το πρωί οι φοιτητέ κάτω στην Αθήνα έφαγαν χοντρό ξύλο από τα, <χαιδιών> τους προηγούς της Δημοκρατίας τα ΜΑΤ <Τι> αλλά αυτά είναι Αλωνού Παπά Ευαγγέλιο λοιπόν <Τι> θυμόσαστε το 2011 τη <Τι> Μούντζα του μαθητή Αχιλέα και τι ροχάλες που, τράγα, που, που τρώγανε αυτοί οι πατριώτες ε, των κομμάτων βουλευτές και όλο αυτό το σκυλολόι ε λοιπόν, σήμερα φτάσαμε είδες κύλησε ο καιρός οι πατριώτες βγήκαν λάδι και φτάσαμε να βγάζουν selfie οι φωτογραφίες με φόντο τους επίσημους το 2014 βοήθειά μας βοήθειά μας λοιπόν μεγάλε αυτό, τι άλλο να σου πούμε ο Αχιλλέας ο οποίος τιμωρήθηκε τότε που του έριξε μια περιποιημένη μουτζα θα κάπου στα αζήτητα σήμερα φτάσαν στο σημείο οι μαθητές και οι μαθήτριες να βγάζουν selfie με, με όλα αυτά τα, τα κρεατοειδή πως να τα πω τα, τα σφαχτάρια τα οποία είναι ανεβασμένα πάνω σε όλες τις πως τις λένε αυτές ρε πανεβαίνουν οι επίσημοι εκεί τις εξέδρες λοιπόν όλα αυτά είναι σφαχτάρια όπου βλέπεις τέτοιο επίσημο είναι σφαχτάρι λοιπόν, και πήγαν και βγάλαν selfie από τη Μούτζα λοιπόν του αχιλλέα και από τις Ροχάλες στην Καλαμάτα στη selfie σήμερα παρακαλώ Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ας μην ελπίζουμε Φυσικά σε τι να ελπίζεις Σε τι να ελπίζεις ρε μεγάλε Σε τι ακριβώς να ελπίζεις λοιπόν. λοιπόν Τέλος πάντων Έχουμε και καινούργια χαρτονομίσματα Ας μείνουμε σε αυτή την ξεφύλα. Λοιπόν μέσα σε δυο χρόνια μεγάλα Είδες τι ωραία Γίναν τα πράγματα Όπου Από τη ροχάλα που τους κυνήγανε, θυμόσασαι την Καλαμάτα πως τους κυνήγανε και έφυγαν όπου φύγει, φύγει αυτά τα κοθονοειδή ε, πολιτικά όντα χάσαμε στο σημείο καμαρωτές μαθητές και αυτό να βγάζουν σέλφι με τους σωτήρες κυρία μου και κυριέ μου δεν τελειώνει η κατάσταση με τίποτα η κατάσταση δεν τελειώνει με τίποτα η κατάσταση είναι τραγική ένα τραγουδάκι, θα τα ακούσουμε παρέα και θα γυρίσουμε να κλείσουμε. Αυτό που πρώ τη αγάπη μας, μας έβαλε στο χέρι και μου υπόσχεσαι ζωή και θαύματα δελικά που μου ζητάς τα τρία μου για σένα να πέθανω και μία δε πνερή φορά σαν το μπαλιό στρατιωτή θα καλύτερα απ' την πρώτη και μία δε πνερή φορά σαν το μπαλιό Μα νόημα είσαι ειδόμενο Με στα ρύπη αυτά μαζί είσαι Σας κυρίε κυρίες μου και κύριοι ακούσαμε και παλιό στρατιώτη και την τάλι Τι σας έχω ρε παιδί μου Σας έχω καναλάρχη Μείνετε συντονισμένοι Τώρα είναι και γλυκαμένο από την τουλούμπα Θα τα πει μια χαρά λοιπόν. Μείνετε συντονισμένοι να ακούσετε τον καναλάρχη Στο ραδιόφωνο Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ Για την ακρόαση, για τις παρατηρήσεις Για την επαφή, για όλα Να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά σας fim stereoo